Λοιπόν, καλώ, de vibe best, οιού oh, και πάλι εδώ, νομίζω με λέει ότι το ακόμα το πλήκαλα, δεν έχω καλά ναι. είναι. Έτσι φαίνεται, Ωρα. Ωραία, ε, λοιπόν, <χω> το σημερινό θέμα έχει να κάνει ατάκε που, που λένε οι άντρε για να προσεγίζει μια γυναίκα. Ναι, δεν είναι ακριβώ όπω το προηγούμενο, δηλαδή τώρα θα πούμε μόνο ατάκε, μόνο ατάκε. <χω> ναι. Ε... Εγώ πονάω ήδη. Ναι. Δεν ξέρω πι... τι... Τις δύσουμε πίτενες. Ναι. Ο λοιπόν. εδώ έχει βρει μια λοιπόν. στο σελίδα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δεν μου, μου είχε πει τι, τι γίνεται. <laughs> Πώ Ατάκες για καφέ. <laughs> Ατάκες για πέσιμο σε άντρα. Α, αυτό ήταν... Ναι. Ναι, εμπισόλωπτα. Να, να. 6, 6, 6 με 4 ατάκια λοιπόν, και στα ένα μακρύ σταγκουμενάκια ανάμεσα στον λοιπόν, Ιω. Αρχίζουμε λέει. <συσχεσί> Δεν λέω ότι με αυτέ τι ατάκια μπορεί να ανοίξει μια αγκούμενα, αλλά μπορεί τουλάχιστον να ανοίξει κουβέντα. <συσχεσί> <συσχεσί> Η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται. Έτσι, αν κάνετε λέει την αρχή με μια 6 με θα έχετε περισσότερε φαίνοντε να τη ρίξετε. Όχι oh, παναγία μου. <συσχεσί> αν σπάσει ο πάγο μεταξύ σα, τότε είναι στο χέρι σα να προχωρήσετε, αλλά να ξέρετε ότι ο τρόπο που θα χειριστεί την κατάσταση παίζει το σημαντικό ρόλο τη. Δείτε λίγε φορέ τι ατάκειε. Να θυμάστε, λέει, ότι ο τρόπος που θα το χειριστείτε παίζει μεγαλύτερο λόγο. Το ξαναεπιθυμίζει. Το Λοιπόν, Είσαι από τη Χειροσύμα, όχι γιατί. Όχι, Γιατί μωρό μου είσαι βόμβα. Ω, πω, Το ηλικιότερο, με το ηλικιότερο. Είναι Κάτι η είναι ότι αυτό το έχω Έλα, συνέχισε, συνέχισε, έτσι. Λοιπόν, για να... yeah. Νιώθω λοιπόν, σαν τον Ρίτσαρντ Γκύρ. Στέκομαι δίπλα σε μία pretty woman. Και καλά. Όχι. Είναι, Είναι τραγούδι, ξέρω, εγώ. Είμαι... Ε... Ε... Είναι το τραγούδι. Ε... του... <laughs> <laughs> δεν... <laughs> δεν με ενδιαφέρει πλέον. <laughs> Ζυναίει, συνέχισε, έλα, έλα, λίγε. Δέχεσαι νέε αιτήσει για το fan club σου. <laughs> Μαλάκα! δεν Κι <laughs> ε, εγώ <laughs> Τι είναι αυτό ρε, Μαλάκα! Γεια σου, με λένε τάκι, ξέρω εγώ. <laughs> Βάζω για βουλευτή το 2016 και θα χρειαστώ την ψήφο σου. Γράψε μου το τηλεφωνό σου για να σε πάρω να σου πω το πρόγραμμά μου. Πω πω Μαλάκα! Oh, <laughs> <laughs> <laughs> Εντάξει, δηλαδή ήταν ένα χειρότα απ' τ' άλλο να μου ξέρεις. Μαλάκα... Μα... είναι. τι να πει, για ποιο λόγο ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο ρε Μαλάκα! Είναι τέτοια φάση! <laughs> τι είναι <αυτό>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί να ναι, το κάνει αυτό, Να σου πω. πω. <σχεύει> ε, κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, λέει, ωραία. Έχω την εξή απορία τώρα. Εκείνη την περίοδο που όλοι δηλώνανε για. Για βουλευτικό. όχι. Σε, ναι, δημοτικό σύμβουλο. Δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Έχει και τέτοια μέσα. Α, δεν ξέρω. Άμα, λέει, δεν καμόδι. ξέρω, επειδή. Δεν έχω Θα να τα ανακαλύψουμε, α πούμε. Ναι, η ευκαιρία που έψαχνε για να με γνωρίσει. Πολύ που ήταν αυτό, νομίζω. Συγγνώμη, πρέπει να χάθηκα. Θα με βοηθήσεις να μάθω που πηγαίνεις. Αυτό, Μαλάκα, δεν πηγαίνει, λοιπόν. αυτό δεν πηγαίνει ούτε με σφαίρες, Μαλάκα. Μαλάκα εκεί, αυτό είναι για χαυτού νομίζω. Μαλάκα, ό, να με, ναι. ο, με όποιο τρόπο και να το πεις ρε Μαλάκα. Δηλαδή, όσο χαρισματικός και να είσαι στο λόγο σου, πόσο για το πέος... Ναι, ωραία, ναι. λοιπόν. Τι να... Ναι, ναι. όσο πηγαίνει να το πεις, Ως... δηλαδή... Τι ευγενικά, Με όχι πιστεύω. να το πεις ρε μαλαϊκά λίγο ξέρω εγώ, όχι ευγενικά, όχι ευγενικά, να του το πεις λίγο ευθέως, λίγο έτσι, λίγο αστία, μαγικά, λίγο, λίγο μάγικα, ναι, ως, ό,τι όποια, μέχρι στιγμής, ό,τι έχουν διαβάσει για τον πουτσο. Μισό λεπτό, Μαχα... μακάρι να ήμουν τάκρυς σου, να γεννιόμουν στα μάτια σου, να ζούσα στα μαγωλά σου και να πέθανα στα χείλη σου, αυτό Ο... εδώ τώρα. Εντάξει, τα σου λιβαδί <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τι είναι αυτό. Ε? Πού τα βρήκε αυτά, <laughs> στο Ιντερνετ. <laughs> <laughs> Γι' αυτό σου λέω να, να, τάξε, να, να τα δεις αλλά λέω άστο καλύτερα να το κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν. κατά, κατάλαβα. Αν και δεν τα, εγώ μόνο τα πρώτα πέντε α πούμε, και λέω εδώ είμαστε εντάξει. Εδώ είμαστε. Πόπο μαλλέκα. Ή μου λέει κακό παιδί σήμερα. Στείλε με μορεία στο δωμάτιο. Στο. <laughs> όχι, μάλακα. Όχι, μαλακα όχι, όχι. όχι, όχι. <laughs> Πάμπαργκα το. <laughs> είσαι <η> θα αφροδίτη; <laughs> Δεν έχει κάνει συνέχεια. Ναι. Τότε το... αυτή είναι. Η... Όχι εμμάλα γιατί δεν έχει. Πώς είσαι θα αφροδίτη; Τέλος. Τέλος. Έτσι. Αλλά αλλά Δεν θα πω κάτι έξυπνο, απλά θα σε πω. τι γίνεται, λέει διευκρινίζει ότι πρέπει να διαχειριστείς από όνους, την κατάσταση. Δεν είναι μόνο να πεις αυτή την ατάκα, που νομίζω ότι αυτή η ατάκα ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Απλά την καταστρέφει, μαλάκα. Την κοιτάς τόση ώρα, μπορεί και να της αρέσεις μέχρι ένα σημείο και να πας κοντά και να της πει αυτή τη μαλακία και να είναι κάπω. Φύγει από εδώ. <laughs> <laughs> Ακριβώ. Είμαι... Όχι, δεν είμαι θα Αν δεν χαμίσουμε, αλέκα. Έχουμε και δουλειέ. Έχουμε <laughs> <laughs> και δουλειέ. Τέτοια φάση. Όσο κράτησε, πρέπει να έχουμε το γνώθη σε αυτόν. Εγώ το έχω, αλλά τώρα θα ήθελα να γνωρίσω και εσένα. Φο... Ανέβηκαν Ποτέ... ε... Μπουράνε... Ε... Μπουράνε Πότε ανέβηκαν αυτά. Μπουρ... Μπορεί να είναι παλιά στατάκια. Πότε ανέβηκαν. Μπορεί να είναι. 2010 μαλακα. Μαλακα. <laughs> και δεν τα ξέρουμε αυτά. <laughs> είναι, είναι δυνατόν. Πω να. Εγώ δεν τα ξέρω. <laughs> Εγώ δε, εγώ δε, και, να, και να τα ξέρω, απλά θα τα διάγραφε ο εγκεφαλό μου. Ε, Είμαι σίγουρο. Απλά θα τα διάγραφε, ρε. Θα τα... ακούγα τη μαλακία και θα λέγα, μαλάκα, εντάξει, ο Μαλάκι, εντάξει. Ε, μα θα θυμόσυ να κάτσει. Τι είναι αυτή η μαλακία, τα... μαλακι, μαλακ... <laughs> Όχι, δεν νομίζω <laughs> Είναι πολλέ φορέ που απλά, απλά, απλά σκέφτομαι να απορρίψω αυτό που μόλι μόλις άκουσα. <laughs> Γιατί ήταν τόσο απέσιο. <laughs> που απλά κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αχ και να μου λέει το κραγιόν σου. Αχ να μου το κραγιόν σου. Μαλάκα. Γιατί! Γιατί είναι κάποια που δεν, δεν ξέρω είναι σχολία βέβαια, απλά δεν υπάρχει σχολιασμό. <συσίλω> δε, δε, δε, αλήθεια τώρα. Έχει <συσίλω> γι' αυτό το πράγμα. Αγόρασα μια γατούλα από το pet shop και μου είπε ότι θέλει οπωσδήποτε να σε γνωρίσει. <συσίλω> θα πας και θα της πείς αυτό λοιπόν. Αυτό και θα πέσει στα πατώματα. Θα, θα, θα τρέχει από βίσω <συσίλω> <συσίλω> Θα φύγει και θα λέει... Πού είσαι, κάτσε, κάτσε. Θέλω να γνωρίσω την Καρτούλα. Περίμενε που πα. Ποια τουαλέτα, Όχι, όχι, όχι, εδώ θέλω να σε πει. Δεν ξέρω τώρα. Πότσε τάκα, Ρεμάντα, Κάτσε. Ποια τουαλέτα, Κάτσε τάκα. Ποια τουαλέτα, Κάτσε τάκα. Ό,τι να είναι, ρεμάντα. Ό,τι να είναι. Ε, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Δεν. Δεν, πραγματικά. Λέει μετά, Γεια σου, γατούλα. Θε να περάσει μία από τι 7 ζωέ σου μαζί μου, Ναι. Όχι. Ε, καμία, όχι, όχι. ούτε μία, όχι. ούτε μία, από... Ο, όχι. Όχι. <laughs> Απλά όχι. Ούτε, ούτε μία, <laughs> δηλαδή <laughs> μπορείς <laughs> να, μπορεί <laughs> να καταλάβεις στο μυαλό σου πως θα μπορούσε να αντιδράσει η άλλη ώστε να τη ρίξεις, δηλαδή τι θα, τι θα κάνει ας πούμε, θα γελάσει, <laughs> θα... Θα τραβηχτεί και θα αποκινήσει, ας πούμε, και θα είσαι χαζούλης! Γιατί γυναίκα, ας πούμε, μιλάμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρεις τι, υπάρχουν και τύπεις οι οποίε είναι και χαζοχανούμενες. Μάλλον για αυτές. Μάλλον για αυτές. Μάλλον πας και λες αυτό, ξέρω εγώ. Μάλλον. Ξέρεις τι. Ίσως αυτό να είναι λίγο πιο έξυπνο από τα υπόλοιπα. Όχι. Φωτογυά σου, γατούλα, θες να περάσει μια από τι μαζί. Ίσως ναι. να είναι λίγο πιο έξυπνο από τα παράλληλα. Αλλά αυτό ναι, το πολύ έξυπνο. Όχι, ε, γλυκούλι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Δεν... Το βρίσκει καλό δηλαδή, είσαι. Όχι, δεν το βρίσκω καλό. Το βρίσκω ότι θα μπορούσε μια χαρούμενη να το δεχτεί. Α. No. <laughs> Ενώ τα προηγούμενα. Ε, όχι. όχι, ε. όχι. Λοιπόν, να πέσει. Αν σου ζητήσει τσιγάρο, σου βρίσκεται ένα τσιγάρο, λες, Ευχαριστώ να σου δώσω, αλλά με σένα δίπλα μου δεν ξέρω πως θα βγάλω τη βραδιά με ένα πακέτο μόνο. Ω μα δε ξέρω, όχι, όχι, όχι, εντάξει, τώρα το κατέστρεψε απλά το, δεν, Πάμε να κάτω. Με ο φασιστικό ύφος, ελπίζω να έχεις καλό δικηγόρο, τις λες, γιατί, ρωτάει, μου έκλεψε την καρδιά και νομίζω ότι θα σε αφήσω έτσι. Επίση Χαστούκη, επίσης χαστούκη επίσης... <μουλεκα> γίνουν τώρα, γλωσία στα αρχίδια. Τώρα Αλακα άμα φως Χαστούκη, τι γίνεται ρε φίλοι μετά. Μαλέκα... Μετά θα λες, δεν το διαχείριστε καλά. Ήταν καλή <σφυ> ΑΤΑΚΑ, ήταν καλύ, ήταν... Ήταν καλύ, αλλά δεν το διαχειρίστηκα. Αλλά, αλλά έφταιγα εγώ. <σφυ> Έπρεπε να το πω καλύτερα. Δεν το διαχειρίστηκα. Δεν την κοίταξα αρκετά πιο πριν. Κάτι έτσι, κάτι άλλο. Δεν είναι εδώ. Η ΑΤΑΚΑ είναι καλή, δεν θέ Πιστεύει στον ένα τον άλλο με την πρώτη ματιά, ή να ξαναπεράσω σε ένα τέταρτο. Αυτό θα μπορούσε να τη το πει χωρί να πει. Να... Δηλαδή, χωρί να τη πει να ξαναπέρασω ένα τέταρτο, θα μπορούσε να πει <σ> να <fase> πιστεύει στον ένα μια... με την πρώτη ματιά. Απ' όχι. Και μετά να έρθει από ένα τέταρτο στη δεύτερη και <σχ> τέτοια φάση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι μαγιά. Αυτό είναι ώρα. Αυτό είναι. Αυτό πιστεύω θα πετύχει είναι πολύ καλύτερο. Άμα να ξαναπέρασω σε ένα Εκεί μπορεί να την κερδίσει. Ναι, σου λέω καλώ. Πλά, πλάκα, και πλάκα έχει, ξέρω εγώ, έχει και υπομονή. Mm. Μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από τι φαίνεται. Ναι. Κάπω έτσι, ξέρω εγώ. Αυτό πιο έξυμνο, αλλά έτσι όπως το λέει, εδώ αλλά νομίζω καταστρέφει. Αλλά, α, α. αλλά, α, α, αλλά α, α. όπως πάμε είναι πώς θα διαχειριστεί mm. την κατάσταση. Είναι πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, Ναι, έτσι. Θα πας εκεί, θα τη πεις, για, τι κάνεις, ποια είσαι, θα σου πει, ε, εγώ, δεν με κοίταξες λίγο πιο, πιο πριν. Λέω. Ναι. Εγώ όμως, σ'ε κοιτάξτε. και Έχει... μετά θα, θα μαλώσετε πάνω σ' αυτό και μετά θα την επιδείξετε προφανώς, γιατί είναι πολύ εύκολο. Δεν καταλαβαίνω αυτό, Ναι. Εσύ ξέρεις. Ναι. Αν κλωφτ. Ναι. Γεύασαι, παρακάτω. Αν ο έφτιαξε κάτι πιο όμορφο από εσένα, σίγουρα θα το κράτησε για την μπάρτου του. Ναι. Ότι είναι το ό,τι πιο όμορφο μέχρι στιγμή και το όμορφότερο το έχει κρατήσει ο Θεό. Α! Ναι. Γαλάζια. Εγώ μπερδεύτηκα. Όχι, εγώ δεν μπερδεύτηκα, αλλά. Εντάξει. Όχι. Τι. Δεν Έλα, μάλλον καταλαβαίνω. Τι κολλάει. Πώ την κολλάει έτσι, α πούμε. Τι λέει ότι είναι κάτι. Ότι είναι ό,τι πιο όμορφο. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ομορφότερο, λέει, το οποίο το έχει κρατήσει ο Θεός. Ε, άρα δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει αυτή. Άρα δεν υπάρχει η άλλη, το άλλο ομορφότερο. Α. Οπότε αυτή είναι το ομορφότερο, κατάλαβες. Και ποιος είναι ο Θεός, εσύ. Μάλλον δεν ξέρω. Ο Θεός είναι ο Θεός, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Οκ. Λοιπόν, λέει: δεν αν, ως... δε, αν δεν υπήρχε ο ήλιο, θα ήσουν σίγουρα το πιο καυτό πράγμα. Να, να, κατάλαβε. Mm. Αυτό είναι το, προηγου... το παράδειγμα τη το προ... προηγούμενη μαλακία. Mm. Τι. Είναι, είναι, το... είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Κατάλαβε. Ah. Ηλιο, ah. αυτό, το πιο καυτό πράγμα. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Αν η ομορφιά ήταν χρόνο, θα ήσουν η αιωνιότητα. Οκ. Okay. Α συνεχίσουμε. Αν, αν η ασ... νοσταλγία μου ήταν άστρη και το πάθο μου ήταν μαύρο, τότε η αγάπη μου για σένα θα ήταν σαν σκακέρα. Αααααααααααααααα. Πω παραγιάδι. Ωραία! Λέω ασχολιάστο. Αν το νερό το λέγανε ομορφιά, τι! Τότε εσένα θα σε λέγανε ωκεανό! Άααααααααααα. Όχι ο μαλακα. Όχι ρο μαλακα. Όχι Για ποιο λόγο! Αν ήσουν δάκρυα στα μάτια μου, δεν θα έκλαιγα ποτέ για να μη σε χάσω. Αυτό έχει μια τόσο ξυπνάδα ζαμίζω, πάν έχει μια δοση έμπνευση. φαντασίας. Φαντασίας. Φαντασίας, ναι, το δέχομαι. Δεν έχει μια δοση φαντασίας. Είναι, παρόθεση. έχει μια δοση φαντασίας, αλλά είναι δηλαδή, εσύ, δε... παρά είναι σημαντικό. Εσύ... Μπορεί εσύ να σου κάνει λίγο χαζότητα να διαβάζεις, αλλά άμα το ξανασκεφτείς, έχει μια ξεπνάδα μέσα του. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Όχι. <laughs> okay. Δεν ξέρω εφιλά. Ωμπα. Δεν μου πολύ κάνει. <laughs> <laughs> θα σε ρίχνει να ας πούμε ούτε καν λοιπόν λέει τελικά <χε> τα πόδια σου πού ακριβώς τελειώνουν μαλάκα αυτό είναι προσβολή ρε μαλάκα δηλαδή και καλά ότι έχει τα πόδια ξέρω εγώ μη είπες μη χοντρική. χοντριή φάση ε όχι δεν εννοεί ότι είναι πολύ μακριά και ωραία καταλάβες δεν ξέρω μου. συγγνώμη μου είπες κάτι προηγωμένος όχι ωραία πες μου τώρα Έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα ή απλά η ζεσταίνει στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να ανοίξω σε έξω γιατί όλο το φω μπήκε εδώ μέσα από τη στιγμή που μπήκε. Χαί μου πριν σε γνωρίσω νόμιζω ότι είμαι γκέι. Πω. Oh. Βοήθεια, oh, okay. πνίγομαι, γρήγορα, δώσε με το φιλί της ζωής. Όχι. Oh, oh, oh, oh. <συσίλια> Αυτό θα σημαίνει πόσο τώρα να πάρεις, θα, θα λε. Το ένα χειρότερο απ' Στην παραλία να είσαι ή, ξέρω, στο, στο καφέ. <συσίλια> Δεν ξέρω. Δεν, τι Θα πας με το χέρι, ας πούμε, στο, στο λαιμό και θα πεις... <συσίλια> πνίγομαι! <συσίλια> και πέφτεις κάτω, ξέρω, και είσαι κάπως... Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όπω πέφτεις, πέφτει για τα στάνταρ Πέφτει για τα στάνταρ σου. Πέφτει αξιοπρέπειά σου εκεί, εκεί. Η άλλη, ο μόνος τρόπος για να σε φιλήσει με φιλή τη ζωή είναι να πατήσει την αξιοπρέπειά σου και να γλιστρίσει. Από τα σάνια. Έτσι, αυτό ακριβώ. Αυτό. Εντάξει, λέει, σου έκανα τη χάρη με γνώρισες. Τι άλλο δώρο θέλεις για τα γεννή σου. Ω, μανάκα. Εντάξει. Κάνε μου μια χάρη, είναι. Αυτό είναι, μα... είναι μαγια για να σου πει ότι δεν έχω αγόρι ναι. και να και... μεταναστεί. Συνεχίσεις... Αποκτήσεις... <laughs> και να αποκτήσει έναν άντρα. Καιρό να το συνεχίσει <κάνεις> να πει ακόμα χειρότερο. <laughs> είναι ένα βήμα για να το κάνει ηλιθιότητα. Ωραία, συνεχίσουμε. <laughs> <laughs> <laughs> Αν κάθε φορά που σε σκεφτόμουν έπεφτε ένα αστέρι, ο ουρανό θα ήταν άδειο. Μαλακία. Μαλακία. Μαλακία. Ναι. Μαλακία. Νομίζω ναι. μπορεί να πει πολλά τέτοια. Ναι. ναι, απλά μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να πεις, Ναι, αυτό σω αν ταιριάζει στην κατάσταση, ένα παρόμοιο θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Αλλά αν απλά πάρεις ένα έτοιμο από μια ηλίθια στην σελίδα, το νομίζω πω θα πιάσει ποτέ. Ναι. Τη ναι. λε, λέει, Γεια σου. Έχει ώρα. Εκείνη λογικά Γεια Θα κοιτάξει το ρολόι τη και θα απαντήσει ναι. 8 παρά και απαντά χαμηλότερα. Όχι αστέρι. Ωραία, για βόλτα εννοούσα. Όχι αστέρι. Όχι αστέρι. Όχι αστέρι να της πει όχι αστέρι. Αστέρι. Αυτό ναι. ε, είναι για το παραπάνω, αν κάθε φάσης ότι... ένα αστέριο αερός ήταν άδειος <σχύ dio> ναι. και μετά της λες όχι Και μετά της λες όχι αστέρι. <σχύ moyens> <σχύ> αστέρι. Θέλω να πάμε μια βόλτα. Έτσι ώρα για βόλτα. Δεν κατάλαβε καλά. Λέει, ε, λέει εκείνη δογικά θα κοιτάξει το ρελέξι και θα απαντήσει ναι 8 παρατέτατο δηλαδή το χωτοπαρατέν είναι δομένος. Είναι εδώ, ναι. Αυτό παρατέρωτο, πάλι. Αυτό παρατέρωτο. Πας Για μια στιγμή νομίζω ότι παρακάτω απλά θα κάνει μια μου η καταληξία από το 8 παρατέρωτο. Νομίζω ότι θα ήταν τόσο. Ναι, τόσο το Αλλά εντάξει, όχι. Εξετάξει, αν σου αρέσω, χαμογέλασε. Αυτό είναι έξυπνο Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι έξυπνο. Αυτό και εμένα μου άρεσε. Αλλά δυσκώς είναι το τελευταίο. Η Δηλαδή <overdose> καλά το πήγε. Ναι. Καλά, ναι. Το, το πήγε τέλος. Πιο τέλος, εκεί, εκεί, στο τέλο. Ποιο τέλο? Εκεί. Καλά ήταν το τελευταίο. Όλα τα υπόλοιπα. <kins> ναι. <δηλών Gente> δηλαδή αν σκεφτόταν παρόμοια τέτοια. Τι τρώμε στο τέλο, Τι τρώμε. Δεν είναι, μαλλίτα. Δηλαδή στο τέλο. Σκέφτηκε αυτό ο Μαλέκα. Καθόταν μια μέρα σε ένα καναπέρι. Μαλέκα. Καθόταν στον καναπέ και σκεφτόταν. Τι να πω ξέρω θα βρω στην τύχη. Όχι. Που είναι μια απορία των ανδρών. Ξέρω εγώ. Θα βρει μια γκόμενα στο μπαρ και θα ναι. την κοιτάξει. Ε, τι θα πας να πα, θα τη πει ρε μαλάκα, είναι, λίγο, είναι λίγο μια περίπλοκη κατάσταση. Ξέρω. Ναι. ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη ας... να φίλε. Δεν είναι ανάγκη, ας... αλλά είναι κα... μια καλή αρχή. έχεις μια τάκα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται, όντω δεν χρειάζεται να τις Έτσι. Αλλά άμα είναι, είναι ωραίο πρόλογο, παιδί μου. Mm. Μπορείς, θα, μπορείς να την κάνεις, να από την αρχή και να, είναι, να, είναι, ναι. να, να το Πιο πριν θα τη ρωτήσεις ξαοδεύματι Μπορεί όμως και να δείξει ένα πρόσωπο το οποίο δεν είσαι ναι. Δηλαδή να της πεις πέ, ένα αστείο πέ, πέ, Αλλά πέ, ουσιαστικά πέ, να μην... Πέ, αυτά τα... Ότι ξέρω εγώ μετά να προχωρήσετε ας πούμε, και κάνετε παρέα. Να μην, τα λες να τώρα. μην είσαι όντω αστείο ζευγάκι. Να μην, να, να μην συνηθίζει να λες τέτοια αστεία. Εντάξει Ρουμανίκα. Το θέμα ας. είναι να σκεφτεί κάτι εκείνη τη στιγμή το οποίο θα είναι δικό σου προφανώς Θα είναι στο χιούμορ σου. Ναι, αλλά δεν θα είναι του χαρακτήρα σου. Πιστεύω. Όχι, μα θα είναι στο χιούμορ σου Ρουμανίκα. Θα είναι το. Γι' αυτό το σκέφτεσαι εσύ γιατί είναι προσωπικό. Ξέρω εγώ. Είναι... Όχι, κάποιοι α πούμε το σκέφτονται ότι θα το πω για να τη ρίξω. Για να τη ρίξω. Εκείνη τη και ε, να μην με αφήνω. Και να την προσεγγίσω έτσι. Ναι. Αλλά. Πού θα με μετακιέψει Ναι. Ναι. Ε, όχι, όχι, όχι. Ότι μόνο τη στιγμή, α πούμε, να την εκεί εκείνη τη στιγμή, ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε παρέα και να πάει ναι. θα το ξεχάσει, εγώ μετά, άμα, άμα Δεν νομίζω πω έχει καμία σημασία. μπορεί να απογοητευτεί, μπορεί να σου λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι ωραίο Έχει πλάκα, σαν και Και να και. Ε, με μία τάκα τώρα θα πει Α, το αστείο στυλ πόσε. Την αφίξα και... εγώ δεν την στείλω, δεν την μου. Ε, δεν νομίζω ότι μάλλον έχει το κάνει. Όχι, εγώ. Εντάξει, μπορεί να κάνει λάθο. Απλά λέω τη σκέψη μου, ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβα. <laughs> όχι, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλό να αρχίσει με μία τάκα. Παιδόμη. Γιατί ναι, είναι έξυπνο. Α, απλά αυτό. Απλά αυτό... να είναι η καλή ατάκα. Α, όχι, αυτή η τελευταία μου άρεσε πολύ. Ε, αυτό <laughs> καθόταν στον καναπέ, ξαναλέω. Κάθονταν στον καναπέ αυτό και σκεφτόταν. Τι θα τη πω. Σκέφτεται και. Και εκεί που καθόταν, ξέρω εγώ, μαγείρευε, έκανε μαλακίες στο σπίτι του, ναι. ε, έπαιζε με το Facebook, σκέφτηκε κάτι πολύ έτσι, Florian. Αυτό ξέρω εγώ. Σκέφτηκε, Α, σου αρέσει, χαμογέλασε ξέρω εγώ. Ναι. Και λέει, λοιπόν, έχω μια ιστοσελίδα, θα γράψω ένα άρθρο για, αυτό, ακριβώς το, για αυτήν ακριβώ την ατάκα. Ναι. Για... Και μόνο για αυτήν. Ναι. Και απλά, απλά γράφει ό,τι παπαριά, ξέρω εγώ. Α, σκέφτηκε, βλέπει μια ατάκα. βρίσκει όποια τάκα στο Ιντερνετ ναι. και δεν τι. Την απλά το μόνο που κάνει είναι ξέρω εγώ, να, να χρησιμοποιεί τη, να κρατάει την καλή για το τέλος και όλες οι πόλεις <laughs> <laughs> για να για να για κάνει σαν και το cringe το είναι Cringe είναι όταν κλείνει σφριγιλά τα μάτια σου έτσι α και σε κάνουν fuck τι είπε το ρομαλές α Άρα, άρα λε ότι, ότι βρήκε μια τάκα και. απλά Και. Απλά πρόθεσε αυτέ τι υπόλοιπε. Μάλιστα. Απλά τι υπόλοιπε βρήκε randomly στο internet και ρώτησε κανένα φίλο του που ήταν κάποιος. Λοιπόν, εγώ μια φορά είχα πει αυτό και πιασέ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχει τρία IQ ξέρω εγώ. Λοιπόν. Λοιπόν, μπορούμε να σταματήσουμε γιατί έχουμε πάει γύρω στα 20 λεπτά. Ναι. Nice. Όσο και αν ε, δεν ξέρω πώ πέρασε ο χρόνο. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω πώ χρόνο. Οπότε σταματάμε εδώ πέρα, αν ναι Ωραία, και βλέπουμε. Πέρα. Ωραία, έτσι, ναι. 20 λεπτά είναι που έχει Ωραία, ναι. λοιπόν, εδώ κάπου εδώ θα σα αποσχεθήσω. Α το τελειώσουμε. Ναι. Θα τα πούμε. Ε, Ευελπιστούμε το άλλο Σάββατο. Ευελπιστούμε, ναι. ναι. Ναι. Να δικαιολογηθούμε <laughs> για το προηγούμενο Σάββατο, ή όχι. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> χρειάζεται. Ε, <laughs> όχι μόνο. Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε κοινό ποτέ. Δεν έχουμε κοινό. Σε διαφέγινο. Τρία, τα μαξα εγώ, τέσσερα, πέντε, εμπίσης. Δεν θα αφαιρθούν νομίζω τόσο, διότι θα τους πολύ. ναι, Οπότε, κάπου εδώ σταματάμε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. να να πει,